την περασμένη Κυριακή μάλλον πριν πούμε για την περασμένη και για την επόμενη πρέπει να πούμε κάτι άλλο πολύ βασικό να ευχηθούμε καταρχάς ο Θεός να το τον στο. Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος τον Χριστόδουλο να τον με μεταξύ Αγίων και Δικαίων αυτή ήταν και είναι η ευχή μας με πολύ χαρά πληροφορήθηκα ότι έφυγε και εξομολογημένος και κοινωνημένος και με το Άγιο Ευχέλαιο τα τρία αυτά μυστήρια, τα σωτηριώδη, τα οποία αποτελούν βεβαίως και την κατακλίδα του κάθε ανθρώπου. Αυτός τουλάχιστον άσχετα με τα όσα είχε πράξει στη ζωή αυτή, αυτά θα τα κρίνει ο Κύριος αν ήταν καλά ή άσχημα. Εμείς τα είδαμε και τα κρίναμε, αλλά εκείνο το οποίον μετράει είναι πως φεύγει ο άνθρωπος από αυτή τη ζωή. Και σα επαναλαμβάνω ότι ευχαριστήθηκα ιδιαιτέρως διότι πράγματι έφυγε με αυτές τις προϋποθέσεις και υπό αυτές τις συνθήκες. Εκείνο το οποίον εγώ θα Σταθώ και το οποίο θέλω να σας ειπώ είναι καταρχάς να σας τιμήσω κάτι. Όταν πριν από τρία χρόνια εχήρευσε ο θρόνος της Μητροπόλεως των Πατρών εσείς με τις προσευχές σα ανατρέψατε τα σχέδια εκείνων οι οποίοι ήθελαν το κακό της Μητροπόλεως των Πατρών ανατρέψατε τα σχέδια αυτών οι οποίοι ήθελαν να στείλουν στη Μητρόπολη μας επίσκοπο λερωμένο από πλευράς ηθικής και με τις προσευχές σα εφέρατε πράγματι τον καλύτερο το οποίο τουλάχιστον μέχρι σήμερα αποτελεί το καύχημά μας. Αυτό το λέω συνηθιστά. Θυμάστε του το είπα και εδώ που είχε έρθει πριν από δύο χρόνια που έλαβε μέρος στην εορτή του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού. Του το είχα πει και εδώ ότι είστε καρπός προσευχής των πατρινών και όντως έτσι είναι αν αυτός ο άνθρωπος σήμερα είναι στην Πάτρα είναι από τις προσευχές σας τότε που φώναζα πολύ με χαρακτήρισαν ρομαντικό πολύ με χαρακτήρισαν ανόητο πολύ με χαρακτήρισαν άνθρωπο που δεν έχω επαφή με, το, με την πραγματικότητα εγώ τους είπα αυτό πιστεύω έτσι διδάχτηκα από την κούνια μου έτσι έμαθα από τα γενοφάσκια μου, έτσι με δίδαξε ο αείμνηστος διδασκαλός μου και αυτό θα κάνω και αυτό θα συνιστώ. Και όντως ο Κύριος άκουσε τις προσευχές σας και ανταποκρίθηκε στα αιτήματα της καρδιάς σας. Αυτό σας παρακαλώ να γίνει και τώρα. Τώρα που πάλιν Η Εκκλησία της Ελλάδος χειρεύει που την Πέμπτη την ερχόμενη θα έχουμε εκλογές νέου Αρχιεπισκόπου παρακαλέστε τον Θεό με τις προσευχές σας να αναδείξει τον κατάλληλο μην ακούτε μην παρασύρεστε, ήδη άρχισαν οι ύβρις, ήδη δυστυχώς εμπήκαν στο παιχνίδι δημοσιογράφοι, άθεοι, άπιστοι, ελεηνοί, τρισάθλοι και όλοι θέλουν να έχουν γνώμη και θέλουν να έχουν άποψη. Αυτό έλεγα με τον πατέρα μου το μεσημέρι. Αυτοί που έχουν δηλώσει ξεκάθαρα ότι δεν πιστεύουμε σε τίποτα τώρα μας παραμυθιάζουν και θέλουν να μας παριστάνουν τον τιμητή και θέλουν να μας δείξουν ποιο είναι ο ικανός να πιμάνει την Ελλάδα Ποιο να μας το πει αυτό, ο άθεος, ο άπιστος, ο ελεηνός αυτός ο οποίος δεν έχει πατήσει ποτέ το ποδάρι του στην εκκλησία αυτός που δεν ξέρει τι θα πει μυρουδιά από λιβάνη αυτός θέλει να μα πει τώρα ποιον πρέπει να βάλουμε αρχιεπίσκοπο Έστε στην προσευχή, παρακαλέστε τον Κύριο με όλη σας την καρδιά, με όλη σας την ψυχή, με, όλη σας, με όλο σας το νου, με όλη σας την καλή σας διάθεση και παρακαλέστε τον Κύριο εκείνος να εκλέξει. Εκείνος που εξέλεξε τότε τον Μητροπολίτη Πατρών, εκείνος να εκλέξει και σήμερα και αύριο την Πέμπτη, να εκλέξει τον νέο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών. Μην παρηστάνετε ότι δεν μας ενδιαφέρει το θέμα. Τα θέματα αυτά πρέπει να σας ενδιαφέρουν περισσότερο και από τα θέματα της οικογένειας σας Διότι πάνω από την οικογένειά μας είναι η Εκκλησία μας Πάνω από τα παιδιά σου και πάνω από τον άντρα σου και πάνω από τη γυναίκα σου και πάνω από όλου είναι η Εκκλησία. Και αν για την Εκκλησία τότε είσαι κακομοίρη. αν για την εκκλησία τότε άξια η μοίρα σου για αυτόν που θα βγει μεθαύριο και θα σε κάνει να οδύρεσαι και να κλαισαι. καλά να πάθεις παρακαλέστε τον Θεό να αναδείξει ο Κύριος όχι οι δεσποτάδες να αναδείξει ο Κύριος αυτόν που θα είναι ο κατάλληλο να κρατήσει στα χέρια του το τιμόνι της Εκκλησίας. Παρακαλέστε τον Θεόν όχι μόνο να αναδείξει τον κατάλληλο, να τον κρατήσει και κατάλληλο. Όχι μόνο να είναι ο καλύτερος αλλά και να μείνει ο καλύτερος. Γιατί αυτό που σήμερα είναι καλύτερο δεν αργεί να γίνει χειρότερο κάποια στιγμή. Παρακαλέστε τον Θεό να βάλει εκείνο στο χέρι του και να είστε βέβαιοι ότι θα το βάλει. Και γι' αυτό σας είπα μην κάθεστε στην δυο και μην ακούτε ούτε γκάλωπ, ούτε ποιος βγαίνει, ούτε ποιος προηγείται, ούτε ποιος ακολουθεί, ούτε ποιος είναι ο πέμπτος και έκτος και έβδομος. Κάντε προσευχή να αναδείξει ο Θεός εκείνον που πρέπει να ποιμάνει την Εκκλησία του Χριστού, για να δοξαστεί το όνομα του Χριστού και όχι το όνομα του Αρχιεπίσκοπου. Αυτός πρέπει να είναι ο απότερος σκοπός κάθε Επισκόπου και κάθε Αρχιεπίσκοπου. Όχι η δόξα του ονόματός του, αλλά η δόξα του ονόματος του Χριστού, η δόξα της Αγίας μας εκκλησίας. Παρακαλέστε και ο Θεός θα ακούσει. Να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Όπως άκουσε τότε... Στην εκλογή του Μητροπολίτου Πατρών και θυμάστε ο κύριο έφερε τον κόσμο άνω κάτω, προκειμένου να μα στείλει τον καλύτερο εδώ, έφερε τα πάνω κάτω, ανακάτεψε πατριαρχία, ανακάτεψε τα πάντα, ξέσπασαν σκάνδαλα και όλα αυτά έγιναν για να εκλεγεί ο καλύτερο. Κάντε και τώρα το ίδιο. Και ο Θεός θα ακούσει. Και ο Θεό θα ανταποκριθεί και ο Θεός όντως θέλημα των φοβουμένων αυτών ποιήσει λέγει και της δεΐσεως αυτών εισακούσετε και σώσει αυτούς. Ο Θεός θα κάνει το θέλημα αυτών που τον αγαπούν και θα ακούσει τις προσευχές τους λέγει ο Ψαλμός. Γι' αυτό πρώτα από την οικογένειά σας, πρώτα από τα παιδιά σας, πρώτα από τους άντρε σας, πρώτα από τον εαυτό σας τον ίδιο Βάλτε την Εκκλησία του Χριστού και ο Κύριος θα δώσει λύση στο πρόβλημα. Και μετά από αυτό που θεώρησα χρέο να σα υποδείξω, έρχομαι στη συνέχεια των κηρυγμάτων μας. Προχτέ λοιπόν την περασμένη Κυριακή δηλαδή, μας είπε ο Κύριος <Κίριος> μας είπε ο Κύριος ότι ο κακός Παίρνει μερίδιο του κακού που κάνει. Ο εργάτης δηλαδή της αμαρτίας, αυτός που εργάζεται για χρόνια την αμαρτία, αυτός που είναι κολλημένο στην αμαρτία, η αμαρτία το αφήνει πουρή μέσα του. Η, αφή, η αμαρτία του αφήνει κατάλοιπα. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο βλέπεις ότι ακόμα κι αν μετανοήσει ο αμαρτωλός, ακόμα κι όταν επιστρέψει προς Κύριον, βλέπεις η αμαρτία του ζητάει δικαιώματα, η αμαρτία του ζητάει λογαριασμό, δεν τον αφήνει εύκολα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός που βλέπεις ανθρώπους να παλεύουν, να αγωνίζονται και να σου λένε ότι βλαστήμισα. Βλαστήμισε, ναι. Γιατί οι βλαστήμια οι πολλέ που έλεγε κάποτε, το έχουν αφήσει κατάλοιπο μέσα του. Το έχουν αφήσει πουρι. δεν φεύγει το πουρι εύκολα. Παλεύει, αγωνίζεται, αγωνίζεται, αγωνίζεται, το θέλει, αλλά ο διάολος θα τον πεδέψει, θα τον βαρύσει, θα τον χταπώδει. Δεν θα φύγει εύκολα ο διάολος από εκεί πάνω από δίπλα. και σας είπα θυμάστε με κάποιον που πήγε στον πατέρα Παΐσιο ο οποίος ήταν από τη Συρία μάγος, μάγος της μαύρης μαγιάς μάγος αρχιερέας των ιδόλων των διαβόλων και όταν λέγει με κάποιο θαύμα που το έκανε ο πατήρ Παΐσιος αυτό μετενόησε άλλαξε. Και του είπε γέροντα εγώ εδώ θα μείνω. Θα μείνω καλό γέρο. Για ένα χρόνο περίπου οι δαίμονες κάθε βράδυ τον σπάγανε στο ξύλο. Κάθε βράδυ, κάθε βράδυ. Σε είχαμε τόσα χρόνια στα χέρια μας και πάνε να φύγει. Τόσο εύκολα νομίζεις Τόσο εύκολα. Δεν είναι τόσο εύκολα. Κάθε βράδυ λέει έβγαινα ζή, ζή αυτός. Είναι τώρα μαθητής του γέροντα. Έχει γράψει και ένα βιβλίο για τον γέροντα. Είναι αυτός ο Ισαάκ. Ο Ισαάκ. Αν έχετε τα βιβλία για τον πατέρα Παΐσιο ένα βιβλίο το έχει γράψει ένας μοναχός Ισαάκ. Αυτός είναι μαθητής του γέροντα Παΐσιο. είναι αυτός για τον οποίο μιλούμε. Κάθε βράδυ λέει τον Λυσάκ στο ξύλο. Έβγαινε το πρωί πρισμένος από το ξύλο. Γιατί, είπαμε γιατί όταν αποκτάς παρτίδες, δούνε και λαβήν με την αμαρτία, η αμαρτία δεν έχει μόνο να σου δίνει, σου κρατάει και χρεωστούμενα. Μετά θέλει να πάρει κιόλας. Σου λέει ο διάολος τόσα χρόνια, σου κάνει τα χατήρια. Ψέματα ήθελες, ψέματα είχες. Βλαστήμια ήθελες, βλαστήμια είχες. Κλεψες ήθελες, κλεψες είχες. Το ένα το έθελες και εκείνο το είχε και το ένα και το άλλο όλα τα είχε. Ε τώρα θα μου τα δώσεις πίσω. Και σας επαναλαμβάνω ότι δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό μην αγαπήσετε ποτέ την αμαρτία. Μην μπείτε ποτέ σε αυτό, τον κλίβανο μα, μα, μάς, μάλλον σε αυτό σε αυτή την κλειδαριά. Μην σας κλειδώσει ποτέ η αμαρτία και σα σας κάνει δούλους της. Μετά δεν θα να φύγει εύκολα. πολέματι την αμαρτία όσο μπορείς πολέματι μην πει ποτέ συμφωνώ στο διάολο μην πει ποτέ ναι θα κάνω ό,τι μου πεις διότι από εκεί και πέρα ο διάολος έχει πλέον δικαιώματα επάνω σου ακόμα κι αν εσύ δεν το καταλαβαίνεις δεν θα σ' αφήσει εύκολα. Μην νομίζετε αυτό που λέτε πολλές φορές παπούλι παλεύω παλεύω αλλά δεν μπορώ να το κόψω αυτό. Δεν μπορώ να το κόψω αυτό το πάθος. Ποιο είναι το πάθος. Ξέρω ποιο είναι το πάθος. Δεν κόβεται. Όχι δεν κόβεται. Κόβεται. Αλλά η πολλή αγκαλιά που έκανες με την αμαρτία τόσα χρόνια τώρα πλέον πρέπει να κόψεις το λαιμό σου για να κοπεί και η αμαρτία. Είναι ο χαλκάς που σου γεβάλλει εδώ διάολος και επειδή δεν βγαίνει πρέπει να ακούσει το κεφάλι σου <Κι> πρέπει να ακούσει το χέρι σου Είδε ο Κύριος καλύτερα να μπεις με ένα χέρι λέει στον Παράδεισο παρά να μπει και με τα δυο <Κι> το κατάλαβες Για αυτό μην αγαπήσεις ποτέ την αμαρτία πάντα να την έχετε την αμαρτία σωστό χαστό θα πέφτεις να μην πέφτεις με τη συγκατάθεσή σου να μην πέφτει με το θέλος σου να μην πέφτεις γιατί το απεφάσισες να πέσεις εσύ πάντα θα βλέπεις την αμαρτία όπως λέγει εκεί στις επαροημίες ως από προσώπου όφελο λέγει φεύγει από τη αμαρτίας όπως βλέπεις λέει το φίδι και τρέμεις και στη θέα του και στο τρεξιμό του, και στο χτυπημά του, το δακωμά του έτσι λέει: Φύγε από την αμαρτία. Μην παίξει μαζί τη. Εάν την πλησιάσει, λέει: Αν γαρπροσέλθει, ρίξε Αν Εάν λέει: Θα σε δακώσει. Έτσι πρέπει να την έχεις την αμαρτία. Έτσι πρέπει να την βλέπεις Μην παίζει μαζί τη. Δεν είναι τίποτα, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Μην κολλάμε τώρα σε αυτά. Πε ένα ψέμα, δεν πειράζει. Ποιος το είπε αυτό εσύ το λες εσύ, βά, εσύ βάζεις διορθώνεις το νόμο του Θεού εκείνο που λέει ο Θεός πειράζει εσύ λες δεν πειράζει με ποιο δικαίωμα με ποιο δικαίωμα μεριούνται άφρονες κακίαν τι λέει. παίρνεις μερίδιο από την κακία την οποία κάνεις και μετά μην αναρωτιέσαι γιατί θέλω κλαίνε μερικοί Έρχονται, έχω τέτοιους ανθρώπους στην εξομολόγηση κλένε οδύρονται πάλι έπεσα πάλι βλαστήμισα 20 χρόνια τώρα βλαστήμιες πώς βλαστήμιες 20 χρόνια 20 χρόνια δεν τον αφήνει ο, ο διάβολος έτσι τον έχει πιασμένο από το ποδάρι. Και τώρα συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε στους επόμενους δύο στίχους, το 19 και το 20 του 14ου κεφαλαίου. Διαβάζω το στίχο 19. Ολισθήσουσι κακοί εναντι αγαθών και ασεβείς θεραπεύσουσι θύρας δικαίων. Υπάρχει μια ανόητη αδελφή μου Θεώρησης κάποιων πραγμάτων εκ μέρους μας πολλοί που παριστάνουμε τους καλούς γιατί δεν είμαστε καλοί Παριστάνουμε τους δίκαιους γιατί δεν είμαστε δίκαιοι Παριστάνουμε τους θρησκευόμενου, γιατί δεν είμαστε τρισκευόμενοι Παριστάνουμε τους πιστούς γιατί δεν είμαστε πιστοί στο Θεό τι λέμε θα το έχετε ακούσει κι και εσεί. για ο άλλο. που είναι στην αμαρτία λεφτά κονομάει σπίτι αυτιάνει βίλε καλό καλοπερνάει δεν πάτησε ποτέ το πόδι του στην εκκλησία δεν ξέρει τι θα πει η εκκλησία δεν ξέρει τι θα πει η παπάς δεν ξέρει τι θα πει βλαστιμάει από το πρωί μέχρι το βράδυ και ο Θεός τον πάει και καλά έτσι λες και επειδή δεν είσαι πιστό γιατί είπαμε παριστάνεις στον πιστό τι λες Μήπως θα τα καλύτερα να γίνω κι εγώ έτσι σαν Να με πάει καλά Να καλοπεράσω κι εγώ σε τούτη τη ζωή Να τρώω κι εγώ με χρυσά κουτάλια Να φτιάξω κι εγώ περιουσία Να φτιάξω να τακτοποιήσω παιδιά και γόνια και δυσέγωνα και τρισέγωνα Γιατί εκείνο, Τόσο ανοητοί είμαστε τόσο τέτοιας ποιότητα χριστιανοί καταντήσαμε τέτοιας ποιότητα χριστιανοί καταντήσαμε για θυμηθείτε τον Άγιο Γεώργιο όταν του είπε ο Διοκλητιανός άλλαξε εσύ την πίστη σου και εγώ θα σε κάνω συναυτοκράτορα θα χωρίσω την αυτοκρατορία τον κόσμο ολόκληρο δηλαδή γιατί τότε η ρωμαϊκή αυτοκρατορία είχε όλο τον κόσμο θα χωρίσω του λέει τον κόσμο στη μέση και το μισό κόσμο θα τον κυβερνάς εσύ. Όχι κυβερνήτης της τη που λέμε σήμερα, πρόεδρο Δημοκρατίας, Δημοκρατία, παραμύθια. Τον κόσμο! Το μισό κόσμο. Και τι του είπε αυτό που πραγματικά αγαπούσε τον κύριο. Εξήλωσε λέει εκείνη την τα γαλόνια του, του τα πέταξε στα μούτρα. Εξήλωσε τι χλαμίδε του και τα παρασιμάτου του, του τα πέταξε στα μούτρα και του λέει: Άκου να σου πω, ήμπερμένη με τέτοια να με τραβήξεις κοντά σου. Εγώ έναν αγαπώ και αυτό ο ένας είναι ο κύριο. Εσύ το είπε ποτέ αυτό. Το είπε ποτέ, το έζησε ποτέ αυτό γιατί μετά λες γιατί ο Άγιος Γιώργος έγινε Άγιος γιατί έγινε άγιος, να. εγώ δεν σου βάζω ότι έχει το αίμα του για τον Χριστό το εκείνο εκείνο το, το τελειότερο πιάσε το χαμηλό που έκανε εκείνος και μόνο που είχε τη διάθεση να πει ότι εγώ δεν ανταλλάζω τον Χριστό με τίποτα για πες με εσύ τον ανταλλάσσεις για πες με εσύ το σκέφτεσαι πολλές φορές το να σου προτείνει ο άλλο χρυσάφι Είσαι έτοιμος να τα δώσει όλα, να αρνηθεί και το Χριστό, χάρη του χρυσαφιού. <κυρίζει> Βλέπετε ποια είναι η διαφορά μας. Αυτή είναι η διαφορά μας με τους Αγίους. Ο Άγιος δεν έχει τέτοια διλήμματα μέσα του. Ο Άγιος δεν βάζει τέτοιες μικρότητες μέσα του. Τι θα κάνεις και τι θα κάνεις ορίστε. Τι θα κάνεις, λεφτά, δεν τον είδες προχτές το Χριστόδωρο. στην κάσα τον πήγαν και εκείνο, πάει. πάρει. Δόξες μέση, ε, εκεί, στον στο κοιλίβατα, όπω το λένε εκεί μέρα, στο κοιλίβατα, στον κοιλίματα, ε, στον τάφο πήγε και εκεί, και από το κοιλίβατα στον τάφο. Τι έγινε, τι κέρδισε, δόξες και μέση, δόξες και τιμές, ε, εντάξει. Και λοιπόν, μακάρι σας είπα να κέρδισε τη βασιλεία των ουρανών, το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου το εύχομαι. Αλλά, το αποτέλεσμα για πέσβοση το αποτέλεσμα Το αποτέλεσμα το ίδιο Ο παρονομαστής ο ίδιος Αν δεν αγαπήσεις τον Θεό Δεν μπορείς όλα αυτά να τα αρνείς Έχουν λοιπόν πολλοί αυτή τη θεώρηση του πράγματος Α κακό ο κακός βλέπει σε ευδοκιμή ο κακός εμείς που παριστάνουμε τις θεούσες και τους θεούσους εμάς ο Θεός δεν μας πάει καλά τόσο σου κόβει καλύτερα φτωχό και κοντά στο Χριστό παρά πλούσιος και μακριά από το Χριστό Γιάκου λοιπόν τι λέει εδώ τον ζηλεύεις λέει τον κακό Τον ζηλεύεις Ζηλεύεις που έχει πολλά λεφτά Γιατί είσαι και εσύ του ίδιου φυράματος Κατ' ουσίαν, μέσα Στην ψυχή σου το ίδιο είσαι Παριστάνεις είπαμε τον καλό και εσύ και εγώ Τον ζηλεύεις Άκου λοιπόν Ο ληστήσουσι κακή έναν αγαθών Αυτόν που βλέπεις λέει σήμερα Και βασιλεύει Και τρανεύει και έχει πολλά και σε περιφρονεί και σε περιγελά αυτός τι θα λέει. Θα γλιστρήσει μπροστά σου. Θα τα φάει τα μούτρα του δηλαδή. Έχετε, είδατε προχτέ που έδειχνε κάποιε κοινέ από εκείνε τι χώρε που έχει πέσει πολύ χιόνι. Είδατε πώ γλιστράνε. Είδατε γλιστράνε ε? Εκεί δεν πάει, από εκεί δεν βρίσκεται. Μέσα σε δευτερόλεπτα. Έτσι λέει θα γλιστρήσει ο ασεβής μπροστά σου. Εσύ φτωχός, φτωχός. Αλλά πατάς γερά. Πατάς επάνω στις τέρεες βάσεις του Χριστού. Ο Χριστός δεν θα σε αφήσει να πέσεις. Εσύ φτωχός, φτωχός. Αλλά δεν σε κατέλειψε ο Κύριος. Δεν σε κατέλειψε ο Κύριος. Αν μένεις πιστός και εδώ δεν πρόκειται να σα αφήσει ο Κύριος. Πολύ περισσότερο όμως θα δοξαστεί στην άλλη ζωή. Εκείνος όμως, τι λέει θα πάθει, θα γλιστρήσει μπροστά σου. Και ορίστε. Αποδείξεις δεν έχετε. Πού είναι οι πλούσιοι του κόσμου. Πού είναι ο Ωνάσης, παρακαλώ το θυμάσαι, τον Ωνάση. Πού είναι ο Ωνάσης που ειναι η πλουσιοι του κοσμου που ειναι παρακαλω το θυμασαι τον που ειναι ο που ειχε τα νησιά. Πού είχε τα δισεκατομμύρια, τα τρισεκατομμύρια. Που τα ζηλεύαν όλοι και θαυμάζαμε ο Νάσι, ο Νάσι, ο Θεό, Θεό. Έτσι τον είχαν, Θεό. Πού είναι ο Ωνάσης, πάει, πάει κοινή οικογένεια, ξεπληρίστηκε λες και έπεσε στη μανία του Θεού. Δεν έμεινε τίποτα. Και εκείνο το τσουπί που έχει μείνει πίσω, τι κάνει, πάει, μπράβο. Τράβα, Τράβα μαζο, ξέτο. Τράβα εγώ το λυπάμαι. Σα το λέω αλήθεια, σα το έχω ξαναπεί. Το βλέπω και κλαίω. Το λυπάμαι. Τα λεφτά του. Αυτό θα το καθαρίσουν. Θυμηθείτε με μου, θυμηθείτε την κουβέντα. Και αυτό θα το καθαρίσουνε. Κάπου θα πάει και αυτό. Κάπου θα το στριμώξουν, θα το καθαρίσουν. Θα το, θα το σκοτώσουν και το. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πού είναι η τρανή του αιώνα μα, Πού είναι η τρανή. Πού είναι οι πλούσιοι, πού είναι οι τρανοί, πού είναι οι πλούσιοι, πού είναι οι δυνάστε, πού είναι οι κυβερνήτε, πού είναι οι άρχοντε, πού είναι. Πού είναι. Ολιστήσου. Το χάσαν το παιχνίδι. Γλιστρήσαν, πέσαν. Κολλήσαν στον πλούτο. Πληρώσαν τον πλούτο του. Πληρώσαν την αγάπη του επάνω στα αξιώματα και στα λεφτά. Την πληρώσαν. Και πολύ ακριβά μάλιστα. Και βλέπει κυβερνήτη άλλων τον δολοφόνησαν. Φαντάσου τέλος ε! Φαντάσου τέλο. Να σε στήσουν στον τοίχο. Να με στήσουν στον τοίχο. Να με σκοτώσουν άδικα. Καλά να μου, μα, μα, μακάρι να μου το κάνουν για να κερδίσω τη βασιλεία του. Αλλά να με στήσει τον τοίχο. Σαν απαταιώνα. Σαν ελεηνό. Σαν βρωμιάρη. Τέτοιο τέλο να μην το έχει. Κανεί μην το δει μπροστά το αυτό το τέλο. Ολιστή σουση. Κακή. Κακή έναντι αγαθών Μην τον βλέπεις και τον θαυμάζει, είδε τι λέει εκεί ο 36 ψαλμός Για να πάτε στο σπίτι σας να ανοίξετε τον 36 ψαλμό Να δεις τι λέει Ήδων λέει Ήδων Τι είδα Ήδων Τον ασεβή Υπεριψούμενον και υπερώμενον Ως τα σκέδρους του λιβάνου. Τον είδα λέει ψηλά ψηλά να καμαρώνει Πως είναι ο κέντρο Ο κέντρο σέρετε είναι πανύψηλο δέντρο. Κάθεται καμαρωτό Καμαρωτό, καμαρωτό Τον είδα λέει το, το, το να σεβεί Να καμαρώνει Εγώ είμαι πλούσιο, εγώ είμαι δυνατός Εγώ έχω αξιώματα Εγώ είμαι δυνάστης, εγώ είμαι βασιλιάς Και τι λέει ο, ο, ο Δαβίδ Αυτός που ήταν ήδη βασιλιάς Τι λέει ε, Πέρασε λέει και τον είδα να καμαρώνει Και μόλι ξαναγύρισα Πόλε Είχε ξαφανιστεί Και παρήλθον Και ξαναγύρισα και η δούκοιν πάτε, ξαφανίστηκε και ούτε βρέθηκε ο τόπος αυτού, δεν βρέθηκε ούτε εκεί που ήταν δεν βρέθηκαν ούτε, ούτε τα πατηματά του δεν βρέθηκαν, ούτε εκεί που πάταγε δεν βρέθηκαν ξαφανίστηκε, χάθηκε τον έσβησε ο Θεός για πάρτε εκείνη την περίπτωση που λέει που λέει εκεί η πράξη των Αποστόλων Βλέπει στι πράξει των Αποστόλων. Γιατί έχουμε παραδείγματα μπροστά μα, έχουμε, μα μιλάει ο ίδιο ο κύριο η αλήθεια του Ευαγγελίου και δεν κάνουμε τον κόπο να ανοίξουμε να διαβάσουμε. Δεν κάνουμε, όχι. Εμεί κοιτάμε τηλεόραση, αυτή είναι η Αγία μα γραφή σήμερα. Θα μα πει τηλεόραση. Για πήγε να δει εκεί στι πράξει των Αποστόλων, τι λέει εκεί. Αν θυμάμαι στο 11ο το κεφάλαιο, το λέει. Δεν μπορώ να θυμηθώ, τώρα, τώρα γέρασα και εγώ, δεν μπορώ να θυμάμαι. Τι λέει λοιπόν εκεί. Ευγή και λέει κάποτε ο Ηρόδη και καμάρωνε, κόμπαζε. Ο Ηρόδη. αυτός που έκλεισε στη φυλακή τον, τον, τον, Άγιο, τον, Άγιο, τον Άγιο Πέτρο για να τον εκτελέσει. Ευγή και λέει και κόμπαζε, κόμπαζε. Και ε, μαζεύτηκαν ο κόσμος από κάτω βασιλιά ήταν αυτό. Βλέπετε, ο, ο κόσμο ήταν δούλοι, φοβόντανε και τον χειροκροτάγανε και του λέγανε Εσύ ο εσύ ο Θεός εσύ, είσαι ο, Θεός, εσύ είσαι ο Θεός Και εκείνο λέει το πίστευσε και να κοκορεύεται ότι είναι Θεός για διάβασε να δεις τι έκανε ο Κύριος εκείνη την ώρα έστειλε λέει άγγελο και επάταξε να αυτόν κατέβηκε άγγελος από τον ουρανό να ο Γεράσιος το ξέρει Κατέ... κατέβηκε άγγελος από τον ουρανό τον επάταξε τον χτύπησε εκείνη την ώρα και, και, και αμέσω λέει έγινε σχολικό πρώτος. και πέθανε επιτόπου Αυτόν που φωνάζανε για Θεό, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός και αφνικά ήταν κάτι σκουλίκια να βγάζει το ίδιο το σώμα να τον τρώνε και να πεθαίνει. Να ο Θεός σας. Και να και εσύ που πίστεψες βλαμμένε ότι, ότι είσαι Θεός. Ορίστε. Είδες λοιπόν ποια είναι η ανοησία. Πίστεψε Πίστεψε, πίστεψε, στα, στα γαλόνια του πίστεψε, στα χρυσά του πίστεψε δεν πίστεψε στον Θεό Ο σου κακή έναν διαγαθών και ασεβείς, ασεβείς, ασεβείς θεραπεύσουσι θύρας δικαίων Ξέρεις τι σημαίνει αυτό και η ασεβείς λέει θα, θα τα φέρει έτσι ο Θεός Εάν εσύ παραμείνεις δίκαιος θα έρθει ο ασεβής, λέει και θα πέσει να σου γλύψει τα πόδια χάμα. Το λέω παραπολικά το λέω αλλιώτικα έτσι. Δηλαδή αποδίδε το νόημα τι λέει εδώ δεν το χαλάω. Θα γίνει υπηρέτηση αυτό θα έρθει να υπηρετήσει να σου φιλήσει τις πατούσες χάμα. Αυτός μάλιστα. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Όταν πατριάρχης Κωνσταντινού ήταν, ήταν ο Άγιος Ιωάννη ο Χρυσόστομος που γιορτάζαμε πριν από 5-6 μέρες τότε λέει εκεί στην Κωνσταντινούπολη ένας από τους εχθρούς του του Ιερού Χρυσοστόμου ήταν ο Ονομάρχης, ο Ευτρόπιος και τι έκανε αυτός ο Ευτρόπιος τι έκανε προκειμένου λέει να καταδυναστεύει τους χριστιανούς, τι έκανε επειδή οι χριστιανοί τότε είχαν ένα άσυλο άσυλο ξέρετε τι σημαίνει το άσυλο έτσι Έμπαιναν μέσα στην εκκλησία και δεν τολμούσε κανεί να του πειράξει μέσα στην εκκλησία. Δεν τολμούσε κανεί. Η εκκλησία ήταν χώρο απαραβίαστο. Δεν μπορούσε να μπει ούτε αστυνομία μέσα να του πιάσει τίποτα απολύτω ελεύθερη. Όποιο έμπαινε τρούπον μέσα στην εκκλησία ήταν ασφαλής Και τι έβαλε στο νου του αυτό, αυτό ο Ευτρόπιο, ο Ασεβής έβαλε στο νου του να καταργηθεί το άσυλο τη εκκλησία, ούτω ώστε να μπορούμε να μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία και να τυραννάμε τους χριστιανούς ακόμα και με στην Εκκλησία το βάλε στο νου του το βάλε νομοσχέδιο όπως τα λένε είδατε σήμερα πως τα λένε νομοσχέδιο ε, να προωθηθεί στη Βουλή να ψηφιστεί να το πω απλά το βάλε στη Βουλή και όσο το διαπραγματεύονταν αυτό τι έγινε παρακαλώ κατηγορήθηκε ο ευτρόπιος ότι ήταν απατεώνας ότι είχε φάει λεφτά το ένα το άλλο το άλλο και, και τον πήρε στο κυνήγιο αστυνομία και τι έκανε αυτός αυτός που κυνήγησε το άσυλο του λαού επήγε τρούπος μέσα στην εκκλησία να σωθεί και εκείνη την ώρα μέσα στην εκκλησία ήταν ο Χρυσόστομος και μίλαγε σώστε με σώστε με σώστε με με κυνηγάνε θα με σκοτώσουν. Και του λέει ο Χρυσόστομος, εσύ, εσύ ζητάς άσυλο, εσύ που κυνηγάς το άσυλο. Εσύ ήρθε σήμερα να ζητείς άσυλο στην εκκλησία. Άιτε του λέει, συγχωρεμένος να είσαι. Είδες πως τα ο Θεός. Ο Ασεβής να πέσει και να προσκυνήσει αυτούς που εδίωκαν. Και να ζητάει, γονατιστός να ζητάει άσυλο. Αυτή είναι η μοίρα των αδίκων. Είσαι απατεώνας, είσαι παλιάτροπο κλέβεις, χαίρεσαι, χαίρεσαι, χαίρεσαι. Ξέρεις ποια θα είναι η μοίρα σου, του Ζαχώπλου. Μπαμ κάτω. Μπαμ κάτω. Και τώρα που θα συνέχει, θα δείτε πως θα τρέμει, θα, σαν, σαν το λαγό, θα δείτε πως θα τρέμει. Γιατί από το νοσοκομείο θα βγει στη φυλακή δεν μπει πάλι. Να δεις τι ωραίοι που είναι. Τι νομίζεις Έτσι είναι ωραία Απλά Αχ να ήμουν και εγώ κλέφτησε Να κονομάω και εγώ Αυτό φαντάζεσαι Ο κλέφτης και ο ψεύτης Τον πρώτο χρόνο χαιρόνται Μια του κλέφτη Δυο του κλέφτη τρεις και την κακή του μέρα Λέγαν οι αρχαίοι Γιατί οι αρχαίοι ήταν σοφοί Δεν ήταν σαν και εμάς που είπαμε παριστάνουμε τους χριστιανούς αλλά μέσα μας παραμένουμε κλέφτες και απατεώνες και μας αρέσει η απαταιωνιά και η κλεψιά και η αλυντία αχ να κι εγώ τι να μπορώ να σε ληστείς, να κλέβεις να είσαι απαταιώνας αυτό να μπορώ Αυτό ήθελες, να έχεις αυτό επιθυμεί η καρδιά σου να, άκουσε τι λέει η Αγία Γραφή. Η ασεβή θεραπεύσωση θύρα δικαίων. Η ασεβή αυτού που βλέπει και του ζηλεύει σήμερα στην τηλεόραση θα έρθουν και θα σου ζητήσουν ψωμί μεθαύριο. Ψωμοί θα έρθουν να σου ζητήσουν. Και θα πει εσύ, εσύ ο νομάρχη ο κάποτε νομάρχη ο κάποτε δήμαρχο, εσύ, εσύ μου ζητά σήμερα ψωμί, με παρακαλά σε μένα σήμερα να έρθω να σε επισκεφτώ στη φυλακή. Μάλιστα. Γιατί εκεί κάποτε πήγα, ξέρετε, στι φυλακέ. Και βρήκα κάποιον από αυτούς του επώνυμους εκεί, που είχε κατηγορηθεί, τον κλείσανε φυλακή και τον βρήκα εδώ στον Άγιο Στέφανο κάτω. Λούση. εγώ. Εγώ, εδώ εγώ. Μάλιστα. Και να πάμε και στον επόμενο στίχο, τον Ίκώση μη σίσουσι φίλους πτωχούς τι λέει εδώ <χι> τι λέει εδώ μιλάει για μια φιλία ψεύτικα μιλάει για μια φιλία που δυστυχώς είναι στο πετσί μας μέσα γιατί ξέρετε την ειλικρινή φιλία δεν τη βρίσκεις Γιατί λέει αλλού η Γραφή, Για το φίλο τον πιστό Φίλος πιστός λέει σκέπη κρατεά Ο φίλος ο πιστός Ο πραγματικός φίλος Σε πάει από κοντά Σε σκεπάζει Σε προστατεύει Σε υπερασπίζεται Εδώ για ποια φιλία μιλάει ε? Την ψεύτικη αφιλία και τι λέει, αυτοί λέει που παριστάνουν Τους φίλους όταν δει τον άλλο το φίλο του, λέει και πτωχίζει και γίνεται φτωχό, δεν τον ξέρει. Όσο τάχε, για θυμηθείτε, άσο το ιό, ε, άσο το όσο ήταν με του φίλου του, λέει έξω, έτρωγε και έπινε πολύ φίλοι τότε, πολύ φίλοι, λεφτά έχει. Μετά, πήγαινε λέει στου φίλους του, λέει να με πάρετε στα σπίτια σας. Πεινάω! Τι λες τώρα, δεν σε ξέρουμε, πήγαινε. Πήγαινε παραπέρα. Μα τόσα, τόσες φορές, τόσα χρόνια τρώγατε μαζί μου, πίνατε μαζί μου τότε που είχα λεφτά. Πήγαινε. Περασμένα ξεχασμένα. Μα, δεν Μα, δεν έχει μά. Πρόσεξε λοιπόν το φίλο σου, το φίλο σου μην το κοιτάς στην τσέπη τι έχει, να το κοιτάς στην καρδιά τι έχει και δεν παναναωνάσεις, μην τον πλησιάσεις ποτέ σου και ξέρετε γιατί το λέω αυτό, ξέρετε γιατί το λέω αυτό, γιατί κάτι όρνια, κάτι όρνια, κάτι όρνια, πιάνουνε τους βουλευτάτες να τους τα παιδιά. Ποια είναι τους πρωθυπουργούς να τους τα παιδιά. Κατιόρνια. Τι θα κάνει αυτό. Τι θα κάνει αυτό ο βουλευτής ρε. Δεν σου κάνει αυτός. Δεν θέλει, θέλει ψήφο. Αλλά και εκείνο που τον κάνει κουμπάρο. Τι θέλει. Ε? Να βρει δουλειά το παιδί του μια μέρα. Να βρει το άλλο το παιδί του μια βουλευτή. Να υπάρχει αυτό το γραφείο. Τι πας ρε κακο... κακομύρι. Τι πας ρε κακομύρι. Σήμερα είναι αυτός. Αυτό δεν είναι. Είναι αυτά που σας είπα προηγμένως, δεν πίστευσε ποτέ στο Θεό. Στους ανθρώπους πίστεψε και στους ανθρώπους πιστεύω. Πού είναι η αξιοπρεπιά σου? Πού είναι η αξιοπρεπιά σου? Πού είναι η Ανδρία σου? Πού είναι, πού είναι, πού είναι εκείνο που λέγαμε ειναι η ειναι σου που ειναι εκεινο που λεγαμε καπου το φιλότιμο? Πού είναι εκείνο το φιλότιμο? Πάμε να κλείφεσαι στην πόρτα του νομού δεν τρέπεσαι λίγο. Δεν έχει λίγο αξιοπρέπεια μέσα σου. Δεν έχει λίγο φιλότιμο. Δεν έχεις. Όχι. Φιλήστε. Δεν έχει. Αυτός που κατά τα άλλα φοράει μια γραβάτα και γυρνάει στους δρόμους και νομίζει ότι κάποιος είναι. Θα το πω. Θα το πω. Έχει φιλήσει κατουρημένες ποδιές. Αυτός. Μάλιστα. Πάει και γονιπετή. Μπροστά σε αυτού τους αχρίους. Πρέπει <Ρεβαια> φίλο. Ποιος φίλος. Φίλοι. Οι ψεύτικοι φίλοι τι λέει θα, θα μισήσουν τους πτωχούς φίλους. Θα σε κοιτάξει ο βουλευτής. Σιγά μη σε κοιτάξει. Σιγά μη σε κοιτάξει. Σιγά μη θυμηθεί το βαπτιστήρι του. <laughs> Σιγά μη θυμηθεί το Μπάρμπα. Σιγά. Δεν σκέχει ένα. Μαγαρίσαν την Ελλάδα όλοι. <laughs> και παντρευόνται τα παιδιά μεταξύ του τώρα τα βαπτιστήρια. <laughs> <laughs> Ούτε ξέρουν τι έχουνε. Φίλοι μισήσους ή φίλους φτωχούς σήμερα σε κάνει φίλο που τάχεις αύριο θα σε ξεχάσει δεν σε θέλει φίλο γι' αυτό πήγαινε να κάνεις φίλο εκείνον που θα σε αγαπάει πάντοτε κάνε φίλο τον Κύριο Ο Κύριος δεν θα σε μετρήσει ποτέ στην τσέπη σου πήγαινε να κουμπίσει πάνω του πλούσιος είσαι φτωχός είσαι αλλά δεν έχουμε τέτοιο μυαλό γιατί είπαμε δεν πιστέψαμε ποτέ σωστά στον Χριστό στην τσέπη μας και εμείς πιστεύουμε Το Θεό το θυμόμαστε Μόνο όταν γινόμαστε φτωχοί Όμα είμαστε πλούσιοι Δεν από για μια ανάγκη Λεφτά έχει τσέπη μας Δεν μας ενδιαφέρει παρακάτω Φίλος πιστός σκέπι κρατέα Ο δε ευρών αυτόν έβρεθ εισαυρών Τι ακούς τι η εγγραφή φίλο σωστό Φίλο που να ξέρεις θα σε βοηθήσει Φίλο που θα ξέρεις ότι θα σε ελέγξει στην κακή σου πράξη. Φίλο που θα ξέρει ότι θα σε πιάσει ακόμα και από το αυτοί και θα σου κουρίξει ένα χαστούκι, όταν χρειαστεί να στο ρίξει το χαστούκι. Γιατί εκείνος πραγματικά σε αγαπάει. Έτσι μα έλεγε. Πού να του Έτσι μα έλεγε. Εγώ λέω που σε αγαπάω, θα σα βάλω χάμου, λέω θα σα πατήσω. Μα έλεγε. Και γι' αυτό σήμερα. Θυμόμαστε τι ημέρε εκείνες και κλαίμε. Γι' αυτό Για τέτοιο πατέρα δεν θα ξαναβούνουμε ποτέ μας Φίλοι μισήσους ή φίλους πτωχούς Και τι λέει παρακάτω Φίλοι δε πλουσίων Πολύ Φίλοι πλουσίων Πολύ θέλει, θέλει εξήγηση Αυτό δεν θέλει εξήγηση Φίλια. Τι να σα εξηγήσω σε αυτό εδώ τι να σα εξηγήσω αυτό. Το λέει η ίδια η λέξη. Το λέει το λέει το ίδιο το κείμενο. Το λέει το ίδιο το μυαλό μα. Το λέει. Το βλέπουμε μπροστά μας Φίλοι πλουσίων, πολύ. Γιατί ο φίλος που αγαπάει, κάνει το, το φίλος τον πλούσιο, δεν αγαπάει τον άνθρωπο, αγαπάει τα λεφτά. Άμα πτωχήσει. Ακριβώ. Κοιτάει το όφελο. Ενώ ποιος είναι ο πραγματικός φίλος είναι εκείνος που τρέχει για να δώσει και όχι για να πάρει. Εκείνος είναι ο φίλος. Και όπως το πες, ελάχιστοι είναι αυτοί που τρέχουν για να δώσουν. Σαν αυτόν εκεί. Αυτός έτρεχε έτσι αν ιδιωτελώς να παναδώσει. να δώσει τον εαυτό του να τον δώσει για μας το αίμα του να χίσει για μας τα λεφτά του για μας ό,τι λεφτά είχε αυτός εδώ Η κατήχηση, η κατήχηση πόσα γινότανε Απ' τα λεφτά του γινότανε Δεν πήγε να ζητήσει ποτέ από μας Ξέρεις αυτή η Αγία Γραφή Κοστίζει Ξέρω εγώ τότε 30 δραχμές, 100 δραχμές Όχι πάρτε Αυτό το προσευχητάριο Κοστίζει 500 δραχμές Πάρτο πάρτο πάρτο πήγαινε πήγε. Αυτός τις γέμισε Τις βιβλιοθήκες αυτές Αυτός ήταν ο φίλος αυτό είναι ο πραγματικός φίλος. Αυτός που δεν σε κοιτάει στην τσέπη, αλλά σε κοιτάει στην καρδιά. Εκείνος που πονάει για σένα και δεν πονάει για τα λεφτά σου. Και αυτά μας τα λέει ο Κύριος αδερφοί μου, για να έχουμε τον νου μας. Να μην κινούμαστε σαν τους πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι κινούνται με ιδιοτέλεια και με απότερο σκοπό να κερδίσουν από την αγάπη μας. Κινήσου με απότερο σκοπό να προσφέρεις εκείνη είναι η αγάπη πραγματική. Αγάπη σημαίνει προσφορά, δεν σημαίνει κέρδος. Αγάπη σημαίνει ζημία, ηλική, προκειμένου να κερδίσεις ψυχές ανθρώπων. Πήγαινε για να δίνεις, να δίνεις, να δίνεις, να δίνεις. ποτέ να πάρεις. Αυτή να είναι η αποστολή μας. Είδαστε λέει, μακάρι, μακάριος, πώ το λέει εκεί, μακάριον εστή, διδώνε μάλλον, ή λαμβάνει. <κοί> μακάριον εστί, μακάριον, ευτύχημα λέει είναι να ξέρεις, να δίνεις και όχι να παίρνεις. Μακάριον εστί, διδώνε μάλλον, Ή λαμβάνει. Λοιπόν, τελειώσαμε και Θεού θέροντος την ερχομένη Κυριακή και πάλι είναι εδώ, ας είναι το Αγίου χαράλαμπου θα έχουμε κανονικά το μαθημά μας. <κοί> Τι έγινε, κουράστηκε στη φυγή?